Μα... Ε, ε. ΜΑ... Κάτι που σε πănίγει δεν γίνεται... ΜΑ... Κάτι που σε πănίγει δεν γίνεται να είναι... ΜΑ... Κάτι που σε πνίγει δεν είναι να είναι... ΜΑ... Κάτι... ΜΑ... ΜΑ... Κάτι... ΜΑ... Κάτι που σε πνίγει δεν γίνεται να είναι πάντα το ίδιο